Καλησπέρα. Καλησπέρα. Επειδή μπήκα στην ακρόαση στη 1 και 20, κάτι παίζει σήμερα με κατηχητικά εικόνε και καντιλιά. Ναι, κατεβάζουμε κάποια, ήταν ψηλά καντίλια και κατεβάζουμε πολλά καντίλια. Μπράβο, ωραία. Λέω στα παιδιά ότι στην επαρχία πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο. Υπάρχει αυτό τη στιγμή. Κάνει ε... μια εκκλησία την Κυριακή. Ε, υπά... Ναι, πάνε. Επίση θα μα βραβεύσουν, αλλά δεν κατάλαβα ποιο και για ποιο λόγο. Ε, ναι, κάπου είμαστε πρώτοι τώρα. Τι σημασία έχει, δεν έχει κουραστεί από αυτέ τι πρωτιέ. Εννοεί. Κάπου στην ανάπτυξη, κάπου στην οικονομία. Ε, κάπου πρώτοι Whatever. Ναι, ναι, ναι. Κουράσκα να μετράω. Πάντω κατάλαβα τώρα τι τραβάει το γύψα των χαλιών. Στην ελευθερία του λόγου, μπορεί και εκεί, τώρα που το σκέφτομαι. Στην ανεξαρτησία ε, του τύπου, κάτι από αυτά σίγουρα ναι, είναι. Ναι, ναι, ναι. Για πε. Ή Όλγα, η, η Κεφαλογιάννη, με τα χαλιά. Ω, Όλγα. Τίματε. Ναι, την ανάγκη και ε, ε, ε, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι περνάει κρίση ο γάμο τη. Ναι, ε, αν έπαιρνε πιο φθηνά χαλιά, ήταν καλύτερα τα πράγματα. Λες, Άμα, Τέλος, πάντων, ναι, Άμα ήταν λίγο ο Τέλο πάντων, ν, δεν ξέρω. Ε, για αυτούς τους άρεστος να πούμε λίγο σήμερα Προσωπική επιλογή του Φυπουργού Βασίλη Κονόμου Ο διαθετής του πολιτικού του γραφείου Δημήτρης Καράς Διαβάζω ότι είναι εμπλεκόμενος σε κύκλωμα με τράφικινγκ Άμα ο Καράς δεν είναι Βασίλης δεν είναι καλός <σχει> <σχει> Εντάξει, δεν είναι αυτό το θέμα μα. Μιλάμε για αριστεία, όχι εστία. Καλέο Πάτση έφαγε τρία χρόνια φυλακή με συμβιβασμό. Αλλιώ και εγώ δεν ξέρω πόσο θα έτρωγε. Άρα λέτε ότι το κόμμα σα το ήξερε. Αυτό, αυτό καταλαβαίνω. Όχι, όχι, όχι. Όλοι Ελλάδα το ήξερε, το κόμμα το ήξερε. Ναι, εξαγοράσουμε με 10 ευρώ την ημέρα. Ναι, εντάξει, θα δώσει δέκα χιλιάκα ξεμπερδέψει που τρία χρόνια έφαγε με διακανονισμό. Ναι. Σε συμβιβασμό με το δικαστήριο. Δεν ήταν να φάει τόσο, ήταν να φάει περισσότερο, όπω καταλαβαίνει. Για ανακριβέ ποθενέσχε. Ναι. Ωραία. Γιατί τώρα θα βάλουν το Μητσοτάκη μέσα για να ανακριβέ ποθενέσχε. Όχι. Θα βάλουν τον μπάτσι να φανεί ότι κάποιο πλήρωσε. Ακριβώ. Συμφωνώ απολύτω. <Δελίου> Μαρία Δαφρανά Κάκη Μιλάει στο τέντε πώ το λέω εγκέφαλο για τα παιδιά <στολίου> Γιατί σκοτώνονται <στολίου> κι αυτά Δηλαδή πρέπει ε, το να, να βάλετε Είναι πολλή λόγια Πάνε το και πέρα Τώρα από τους μικρούς Αυτούς τους ακατάλληλα Ακού και παράσιν τα μέσα Να ακούς κιόλα. Α ναι ναι Λοιπόν επειδή τώρα φλέγεται αυτό το θέμα Το μ*** μας φλέκεται Αυτή είναι η αλήθεια Και δεν κάνει κανεί πυροσβεστική κίνηση Λοιπόν γεια Ναι, ναι. συγγνώμη, έχω κάνει δάσκαρα πολιτικά. Πήρα... Καλά πήρατε. Ναι, μια ερώτηση, αν ξέρετε. Στην περιοχή Αγίου Νικολάου, στην Κρήτη, σε ποια συχνότητα εκπέμπεται. Ποια συχνότητα, δεν πιάνουμε στην Εύβοια, θα πιάσουμε στην Κρήτη. Με κοροϊδεύετε, δεν πιάνουμε στην Στον Άγιο Νικόλαο, λέω, πιο άκρη και ρώταμε. Κοίταξε, στον πύργο που πηγαίνω εγώ κάπου κάπου, πιάνω στην πάτρα που το πρόγραμμα το ίδιο η πάτρα, το ίδιο είναι Κύματα που χάνονται στο κύμα. Σωστά. Ε, τι συζητάμε. Ο, ο Μαρκώνη θα ξέρει αυτά. Ο Μαρκώνη δεν θα σου Τώρα συντονίστηκε. Ο Μαρκώνη θα ξέρει. Ο Μαρκώνη θα ξέρει. Ναι, να του κάνω μια ερώτηση σχετική. Ωραία. Από ένα συνάδελφο. Και εγώ συνάδελφο είμαι, αλλά εντάξει, με έχουν βγάλει λογικό μέχρι τώρα. Λοιπόν, για δε μήπω πιάνει το 99,8 από Ιεράπετρα. Ε, ωραία. 99,8 γιατί έχουν λησάξει να σα ακούνε. Τι σου βρίσκουν. Να λησάξουν. Είμαι ποθητό. Από στο λάκο. Έλα. Βοήθα να του κάψουμε το λάκο. Κάνω τι μπορώ. Έλα, αποστολή τι κάνει. Έλα, καλά. Καταρχήν να σου πω συγχαρητήρια για το φεστιβάλ τη ΚΝΕ. Δεν σε είδε ένα. Ε, και τότε τι συγχαρητήρια. Την όλη οργάνωση. Επειδή είχα κάμια δεκαριά χρόνια να έρθω και έπαθα πλάκα με την όλη οργάνωση. Ήρθα τη μέρα που μιλούσε ο Κουτσούμπας και μετά στη μεγάλη συναυλία. Θέλω να πω και ένα-δυο ευχαριστώ επειδή θυμούνται την Μπάμπο. Διάφοροι παίρνουν που και που και τη θυμούνται. Ναι. Είμαι ο γιο τη. Όπω κατάλαβε. <σχελίδι> ναι, το ξέρω. Να πω ένα ευχαριστώ σε αυτού και να πω ένα ευχαριστώ σε εσά που υπάρχετε γενικώ. Να είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, Αποστολή. Τώρα δεν σου κάνω μούτρα που δεν ήρθε στα μέδη, αλλά τέλο πάντων, να είσαι καλά. Έλα, γεια Γεια σα, Αποστολή, Καλομήνα. Γεια, καλό. Ξέρετε τα ανέβει φέτο. Σέρες Ναι. Γιατί κάνετε καινούργια πουγάτσα. Χρόνια τώρα. Χρόνια κάνετε την ίδια. Έγινε κάποια κοινοτομία, βάλτε μέσα καρίδα. α πούμε. Για σένα θα κάνουμε. Για μένα ν εμπορεί. Για σένα ν μπορώ. Κάνετε καινούργια πουγάτσα. Αν ανέβει, θα κάνουμε. Δεν είχα ανέβει πέρσι. Είχε. Και ωραία, κάθε δε, χρονιά την ίδια δουλειά θα κάνουμε. Ναι. Α, ναι, Καλά, θα δούμε. Δεν ξέρω, δεν υπόσχομαι. Δεν θέλω να λέω μεγάλε κουβέντε. Θέλω να τηρώ τα λόγια μου. Καλά, εντάξει, όπω θες Είμαι σαν του υποψηφίου του ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό. Ναι. ναι. Αποστολή. Εγώ. Τρομερό. Πάρα πολύ ωραίο. Τρομερό, φοβερό. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι απίστευτο, ρε φίλε. Είμαι 36 και σε ακούω από 18. Πώ νιώθεις. Έχει περάσει τη μισή ζωή σου με εμένα. Και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. Και τώρα του χρόνου σκέψου, αν ακούσει ένα χρόνο ακόμα, θα έχει μεγαλύτερο μέρο τη ζωή σου που ακούσε εμένα παρά αυτό που δεν με Ά, Η κόρη μου και θα τα ακούει κι αυτή. Η κόρη σου. Και το βουνάμε. Θα με ακούει η κόρη ε. σου. Να το δει, θα με ακούει. Ε, καλά. Κυρία μονογείου, βουλευτή κυκλάδο. <συκλή> βουλευτή κυκλάδων. Zone. Έχει απομακρυνθεί και ο κόσμος Λίγο από αυτό που λέμε θρησκεία Ακόμα και τώρα Βλέπεις τα παιδιά ότι στην εμπαρχία Πηγαίνουν και ένα κατηχητικό σχολείο Υπάρχει αυτό της... Βάμε και μια εκκλησία την κυριακή. Ναι, ναι, ακούστε, επειδή έχω τρία παιδιά Κυρία Μονογιού, τα παιδιά έχουν νεύρα Διότι δεν έχουν μέλη Η Μονογιού είναι αυτή που λέγαμε στα αγγλικά παλιά Only you Only you only you ο, δηλαδή, ο, ο, <laughs> can you make all this world seem right? Δηλαδή, Προ... η μόνη προσέγγιση που μπορούν να κάνουν σε άτομο σαν τη Μονογιού. Ναι, μπράβο. Αν και στο κατηχητικό δεν τα λένε αυτά, αλλά αν τα λέγανε θα ήταν καλύτερα τα πράγματα. Εγώ παρέχω στα παιδιά μου ένα μικρό αυτοκινητό μεταχειρισμένο. Και του λέω ότι με ένα χιλιάρικο που θα πάρετε από το Μητσοτάκι δεν μπορείτε να έχετε ούτε αυτό το αυτοκίνητο. Κυρία Μονογιού, τα παιδιά γι' αυτό έχουν νεύρα, διότι δεν έχουν μέλλον. Η χώρα παράγει μόνο σκλάβου στην κυριολεκτεία. Από Έλα! Τι κάνει αγόρι μου. Καλά Καλάι. Πώ πέρασε το καλοκαίρι. Όμορφα, γενικά. Πράβω, έκανε φιλιάθερα που έχει μάθει. Θα έλεγα πώ ναι, μετραγανό. Είσαι τροπικό σαν. Να πω και το πολιτικό μήνυμα τη μέρα. Μισοτάκι, πάνω από 20.0 20 παιδιά στην Παλαιστήνη νερά. Τελώσαμε στην Παλαιστήνο και πιθανουμε και Λύβα. Είναι χαμηλό άνθρωποι κόστο, ακόμα. Ναι, είναι ακόμα. Μετά το Λίβανο γειτονεύουν κάποιε χώρε ακόμα κάπου εκεί κοντεύουμε το πέρασμα. Μισό λεπτάκι. Δεν αθρίζονται αυτά, μην το έτσι. Α, Άλλο Α, στο Λίβανο. Άλλο στην Παλαιστήνη δεν μπορώ τώρα. Για όλου του κόσμου, τι είναι αυτό Ναι, οκ, okay, οκ, okay, δεν το σκέφτηκα έτσι Άλλο από ανθρωπιστικό από κόστος την... στην Παλαιστίνη, άλλο στο Λίβανο Από την Κύπρο χτες βλέπανε κάτι πειράβλους εκεί στο βάθος Οπότε ξεδίνει και πολύ μακριά όλα αυτά Α, και εμεί μά... τι να δεις την Ακρόπολη μόνο σε καμιά θέα <σοίγω> τώρα μου έρθει Φλασιά, θέλω να βάλεις κάποια στιγμή, δεν ξέρω Παρασκευή, παραγγελιά όπως θα αυτή που λέει για το μονακό το ΕΑΜ και να βάλεις και από δίπλα τον τύπο που έκανε τον εξοργισμό και έκανε, έξω, έξω, Τώρα μα δεν σου αυτά μαζί. Ωραία, θα στο βάλω την Παρασκευή.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 Εξω. Δίθεν ότι έκαναν αντιστασιακού αγώνες με μερικές φυρούλε! Έξω! Στο όνομα της Ισού Αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες Και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα Έξω! Ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε το Βελουχιώτης Ο μεγαλύτερος αλληταράς Έξω! Έξω! Έξω! Στο όνομα Χαρά. Το με την ευκαιρία τη ίδρυση του ΙΑΜ το 1941, από ό,τι μου λένε οι ιστορίε και τα γραφούμενα, ήθελα να πω στην κυρία αυτή που τα λέει πολύ καλά από την άποψή τη, βέβαια, επειδή του κορονακίου και δεν ξέρω ποιά αστική τάξη πρέπει να είναι ευγαλμένη η κυρία που λέει ότι αν δεν υπήρχε το ΙΑΜ κτλ. Σέβομαι την άποψή τη. Θα ήθελα εγώ να πω την άποψή μου ότι αν δεν υπήρχε το ΙΑΜ και ο Ελλάδο, τώρα θα ήμασταν με γερμανικά καπίστρια και ειδικά σε αυτή την κυρία θα ήθελα να πω ότι θα έχει και ζαρχιέρι στο καπίστρι τη. αλλά Α, μονακό, μονακό. καπίστρια, ξαπίστρια. Όλοι ακριβώ με την αποψή τη Δεν θα διαφωνήσω μαζί τη και θα ήθελα να τη αφιερώσω ένα ερωτικό τραγούδι που έχει σχέση με το ΙΑΜ. Τα κορίτσια που είχαν πρώτα Γερμανούς Τα κορίτσια που πρώτα Γερμανούς". Τώρα έχουν εγκλάνάκια με κοντά παντελωνάκια και από πίσω ένα σύνταγμα. Ινδούς". Τώρα έχουν με κοντά και πίσω ένα Και την Παρασκευή θα ήθελα να βάλει αυτό το ωραίο, το φοβερό τραγούδι που το τραγούδισαν οι Επολίτες Τίνος είναι γυναίκα τα παιδιά Και από εδώ και πέρα να ξέρει η κυρία αυτή ότι έρχονται τέτοια χρόνια που θα ζητάει το εάν μελά και δεν θα βρίσκει πουθενά Τέτοια χρόνια μαύρα έρχονται Τίνος είναι ερε γυναίκα τα παιδιά Τον και ονεδίτες Τίνος είναι ερε γυναίκα τα παιδιά Θα και θα πίτες Τον αμου Τα άλλα μου φωναζίζει Για Τίνος είναι ερε γυναίκα τα παιδιά Ανήκομεν στη Δύση Μια αφιέρωση, καλησπέρα Καλησπέρα Θέλω την Παρασκευή, αν μπορείς, να βάλει τη φάρσα με το σχολείο και τη Διαμαντοπούλου Με τις τσοντοκασέτες Ναι, ναι Και θέλω να την αφιερώσω με πολύ πολύ αγάπη στο γιο μου Που δουλεύει στο Λονδίνο Άσχετο, αλλά ναι Ναι, ναι, γεια σα. Μ' ακούτε, δεν ξέρω πώ σα ενημέρωσε η κοπέλα, μιλούσα πριν. Δημήτρη Βενιέρη λέγομαι, είμαι δάσκαλο του δεύτερου Κυρατσινίου. Δεν ξέρω, μιλήσατε με την κοπέλα, να σα πάω από την αρχή. Πετε μου, πέστε μου, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Έγινε ένα λάθο, ένα κάτι το αποτρόπαιο. Μα ένα... δεν το μπορούν να το πιστέψουν. Και είναι βούτυρο στο ψωμί του διευθύντη τώρα, γιατί είναι δεξιό. Και okay. θέλει να καλέσει τα κανάλια να δώσει έκταση στο θέμα. Για πέστε μου, τι διευθύντη εκεί από πάνω. Δεν ξέρω, ήταν μαζί σε ένα σωρό με κούτε. Έγραφε απ' ιστορία και ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε. Δόκτορ πι ο Ναι. Προφέσορ Κάπα Αύλ. Μέχρι πέντε είναι σχέση. Κυρία Μαριάνα, best off. Τι είναι αυτά. Και ανοίγουμε μέσα και βλέπουμε την τσόντα. Πώ δεν τα μοιράσαμε στα παιδιά. Δεν ξέρω τι θα κάνουνε. Και εγώ πήρα να σα προλάβω. Είπα και στην κοπέλα του εγώ, εξειδέμαι και μέλο φίλο του Πασό και νιώθω από την ανάγκη να προλάβω το Διεθνή. Και έχω το Διευθύντι να το κρατήσει. Τώρα για το έργα για να γίνει έλεγχο. γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και προφανώ δεν σα Δεν είναι να το ανέχει. Δεν ξέρω κάποιον. Ποιο να θέλει το κακό, δεν ξέρω. Εντάξει. Έκανα είναι πολύ που θέλουν το κακό. Να είναι προποκάτσια λέτε. Τι είναι αυτό το κομμάτι. Το είναι την Η αριστερή λέτε νάνε; Ποιο να έχει κάνει; τώρα, τι να πούμε Το ποκέτ. Η κυρία και η γενέθλια η εγγονή μου, το κνητάκι μου που βγήκε πρώτη με την στις πασκουδαστικέ εκλογέ και ζει στη Σύρο. Εγώ και η αδερφή τη Στέλλα την αφιερώνουμε το τραγούδι ταξιδιάρα ψυχή. Από τι τρύπε, ταξιδιάρα ψυχή στη Σύρο. Λονδίνο, Άμστερνταμ, Σύρο, Νάξα, Την Βερολίνο. Έχεις Έχει ξεχάσει που ακριβώ θέλει να πα. Όσα κι αν έχω δάνει, κάποια δεν σου δίνω. Να κάνει με το magic bus. Φράγκο, Σύριια, Νίγلكια. Να Κι τα Να σου πω τώρα και κάτι άλλο. Ε, εσύ άκουγα τη Βασόρμα, κάτι Μασοκού όταν πρωτο άκουσα ή μου να ότι ε, η δίσκη του πάρει Μα αυτή που σου δεν το του Πάριου, Κάνε σύγκριση φωνή για την Παρασκευή, την άλλη, ξέρω, εδώ, αυτή. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου Γεια σας, μπορώ να σας μιλήσω Θα σας πω γιατί είμαι Πασοξού από το 81 ε, Συγγνώμη, επικοινωνούμε Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου Αυτό το βλαμμένο για μένα κατέστρεψε Ποιο είναι το βλαμμένο Ο Γιωγιάτης, γιατί ο την αφημερίδα του Πάριου δεν έχω Τα που λέει ο σήμερα να πάει να γραφει <ΧΧΧΧΧ> ο Χοντρόκολος λυπάμαι που σε έχουνε σε τέτοια θέση! όνομα Ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω για την Παρασκευή να μου βάλει εκεί το Βελόπουλο που λένε για πλανητάρχη και δεν συμμαζεύεται. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Χαίρετε. Πρόεδρε, συγχαρητήρια για όλα όσα κάνει και όσα λε. Εάν είδουρε το αυτάκι του Έλληνα, σήμερα δεν θα ήσταν υπουργό, δεν θα ήσταν πρωθυπουργό, θα ήσταν πλανητάρχη. Και φάρσα Βασίλη Λεβέντι που του λένε για Bill Κλίττον και Πορπατσόκ, θα το βάλω πλανητάρχη. Λοιπόν, είσαι στο πρώτο τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ποιο δυνατά. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ναι, σα ακού. Τι κάνετε καλά, είστε. Τι να κάνουμε, μαθαίνετε τι ειδήσει. Μια ερώτηση θέλω να σα κάνω. Μάλιστα. Είναι γεγονό ότι έχει συμφωνήσει ο Κλίντον, ο Μπιλ Κλίντον που έχει βγει στην Αμερική τώρα πρόεδρος με τον Κορμπατσόφ να σα διορίσουν πλανητάρχη. Δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, δώστε μου το τηλέφωνο του κυρίου, παρακαλώ. Τότε την ώρα έντρομοι οι ποντικοί αναζητούν κρύφτινγκ για να κρύφτουν. Δεν ξέρουν όμω ότι σε όλε τι κρύπτε και σε όλε τι τρύπε έχει ρίξει ποντικό φάρμακο ο ελληνικό λαό και θα αποθάνουν. <Τι> A postoli, awww. Ho ho, Genesia. Chcę, żebyś mi dał na przykładkę. Chcę, żebyś Chcę, Τουρφέ τα καίγε του τάιγετου. και μονάχο αποστάτησε σπηλιά στο Νεπάλ. Κυνηγό του εγόνιου του αμαρτία στο ναό του τάτμα γκάλ. Φωτσανό με αίμα στο γυαλό τη πακρονίσου. Κρόπα που καπνίζεται από ένα φουκάρα. Πλήξη αυτοκτονική στη βίλα ενός Και φως που ένα ρουφιάνο στη του αντάρτη. Ασπίδα στου που κρύβονται στα μπάρη. Σύνορο που από το χάρτη. Και που σα και Όσο δικάζεται μέρε νομίζουμε ό,τι μπορούμε και του καναπέδες μια αφιέρωση <Τιροπέδες> για όλε τι φίλε μου τι δεσμίε που ζουφισάρω πάρα πολύ που μου έχουν επαρχήσει πάρα πολύ καλά. <Τιροπέδες> θα πω μόνο το ένα όνομα. Την Α, τη μη τη Δ, Το περιστατικό με στένα και Λουκά <Τιμάσαι> που η Λουκά για τον Pride. Και Εσύ την ειρονούσα και έλεγα, σου αρέσει καμία μια από εκεί, και <Τιροπέδες> <Τιροπέδες> <Τιροπέδες> <Τιροπέδες> Η Ελένη Λουκάιμε, Πήγα και φώναξα όπως είμαι ρώτησες Πήγες στο... Σε είδα στο Gay Pride μπορεί; Δεν πελάγωσες εκεί πέρα Δεν έβγαλες άφτρες μέσα στα μαύρα που έβαλες Πήγα και φώναξα στο Gay Pride 2024 Τι φώναξες Δεν νιέστε έτσι, δεν γεννιέστε Μπορεί κόμμε να βρήκες τώρα άσταφτα Βρήκες καμία με καμιά βεντάλια να σου κάνει αίρα στο πράμα Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο μουσί μου Είστε βόβο στο έργο του Θεού Τα σόδομα είναι πολύ μεγάλη Θεομίσιτη Ε καλά τώρα ε, δεν σε εννοείσαι Σου λέω εγώ τώρα αν έβαλες λίγο γκλίτερ πάνω σου Αν δοκίμασες <Τι>... κάτι καινούριο και εσύ μου λε τώρα βλακίε. Άντε Έξω! Έλα, αποστολή. Έλα, Να σου πω: ρε, φίλε, χθε σκεφτόμουν να πάρω τηλέφωνο να σου κάνω μια παραγγελία. Για μια <σος> <άλλη> ομάδα εβδομάδα προφανώ. Κόλοσε. <σος> για την άλλη. Τι, χθε αφού είχατε τη συντροφική εφε. Δεν μπορούσα. Αχ, χθε δεν είναι, να είναι τα. Τι θε. Λοιπόν, και σκεφτόμουν να σου ζητήσω το τραγούδι που είχε γράψει αυτό ο τύπο για την προεκλογική εκστρατεία του Μέρα 25. Αυτό το τσιφτε το. <σος> <σος> τέλειο. Ναι. <σος> Με το Μέρα και το Γιάννη. Τι να είναι και ποιο μα πιάνει που Γι' αυτό έχει σημασία Κι όσοι λέτε, αποχή Από μένα ένα χί Δώστε ψήφο σήμα Στο ημότηπο, το σήμα. Δεν σου λέω να την επανάσταση Δεν λέμε τέτοιες Να άλλο <Τευταίου> επίση τη Δευτέρα, άσχετο φουλ τώρα. Κλείνουμε πέντε μήνε που ήρθαν οι Γερμανοί με το δίδυμο του Μαζονάκη στο Άκα. Ναι. Ναι, αυτό. Τι, τι είναι αυτό. Ήταν, αυτό, να φτιάξουμε Α, το Ιάμ, αφή... αφή... να φύγουνε. <Τι> το, σι, το, σι, το, το, ε, αφή... Βάλε λίγο το Μαζονάκη έτσι να τραγουδάει τον Ντουχάστ. Βάλε και ο το το... Μαζονάκη βάλε... τραγουδάει το Ντουχάστ, παιδί μου. Ξέρετε το Ντουχάστ. Έχει πει ο Μαζονάκη του Ντουχάστ. Τι του ρε παιδάκι πια αυτά τα λίγα. Τέλο εντάξει, έγινε. Tu, du, du, du hast, du hast, du hast mich. Samata! Tu, du, du, du hast, du hast mich gefragt. <lacht> Έλα φίλοι από στολίτη κανείς, καλά είσαι. Καλά. Μπράβο, χαίρομαι. Λοιπόν, θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Να βάλει λίγο το κανόκι του και ένα το παιδάκι. Να βάλεις επίση αυτού που έμπαινε από το τρένο την προηγούμενη Τετάρτη στην Αθήνα. Και να βάλεις ανάμεσα τον κούλι λέει Ελλάδα 2.0. Έχουμε και έναν δεύτερο όροφο. Που... Τι ε, κάνετε, πληροφορική, γεωγραφία. Δεν μπορώ να πάω και συνήθω πρέπει να φωνάζω κάποιον για να με ανεβάζει και με ρωτάνε οι καθηγητέ γιατί δεν είναι ευαίσθητο πάνω. Και του λέω: για, Γιατί πολύ απλά δεν έχω πια να με ανεβάσει. Ελλάδα 2.0 είναι. Η νέα εκδοχή τη χώρα στη νέα εποχή που έρχεται. Εμεί ανοίξαμε τι πόρτε κινδύνου. Μην Έλ, ο μα έλεγε πώ κάνετε έτσι και έχει αρπάξει το βαγόνι μα και από τι δύο πλευρέ. Μα αφήσανε μέσα κλεισμένου, άνοιξανε κάποιοι την πόρτα κινδύνου, πηδήξαμε με κίνδυνο και τη ζωή μα. Ελλάδα 2.0. Και όσο γινόταν αυτό, εμεί ακόμα δεν ξέραμε αν από την άλλη έρχεται άλλο τρένο. Ελλάδα, πάμε και όπου βγει.